όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Τρεις ή τέσσερις φορές... Στη ροή αυτών των εκπομπών ανέκοψα και προσπάθησα να κάνω ένα είδος δημόσιας αυτοκριτικής έτσι ώστε ο ακροατής που τυχόν παρακολουθεί τη ροή να ξέρει τι σκέπτομαι ο ίδιος για το προϊόν που παράγω. Σήμερα θα κάνω κάτι που το δοκίμασα άπαξ μόνο αλλά που το θεωρώ ακόμη πιο χρήσιμο. Θα επαναλάβω όπως καταρχήν ακούστηκε το σκεπτικό και του πρώτου σύντομου κύκλου εκπομπών και του δεύτερου. Πέραν του προφανούς λόγου υπάρχει και άλλος ένας που θα αποκαλυφθεί στην επόμενη εκπομπή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η έκθεση, η υπενθύμηση ίσως, του διπλού σκεπτικού των εκπομπών είναι απλώς ένα προήμιο στο επικείμενο ως την άλλη εκπομπή «επίλειο των πηγολαμπίδων». Το καταρχάς σκεπτικό του πρώτου κύκλου, ενός κύκλου που θα τον έλεγα ευθέως απερίφραστο πολιτικό, ήταν περίπου το εξή. Πριν καταλήξει στο μικρό όργανο για το θέατρο, ο Μπρέχτ είχε δώσει μια άλλη μορφή στα επιχειρηματά του για το νέο είδος θεάτρου με το οποίο πειραματιζόταν. Μια μορφή που παρέμεινε ημιτελής, και που βασιζόταν όλοι στην εξή απλή ιδέα... ότι κάποιος προσέρχεται σε μια ορχήστρα... για να ακούσει τα χάλκινα πνευστά της... όμως δεν τον ενδιαφέρει στα αλήθεια να ακούσει μουσική. Για το χαλκό νοιάζεται... και έχει έρθει για να ζυγίσει με το μάτι... το βάρος των οργάνων σε χαλκό. Μπορούμε κι εμείς να παραλλάξουμε την ιδέα του... και να φανταστούμε κάποιον ο οποίο προσέρχεται στο ομογενοποιημένο τώρα πια πεδίο των τεχνών, στο πολιτιστικό, όπως συνήθως αποκαλείται πεδίο, αλλά το κοιτάει από τη γωνία εκείνη από την οποία τα πάντα μετατρέπονται ολοκληρωτικά, δίχως υπόλοιπο, σε εμπόρευμα. Αυτός ο παρατηρητής είναι πιθανότατα ο μόνος ο οποίος μπορεί να κατανοήσει αυτά που βλέπει. Επειδή κάθε ερμηνεία του που δεν προϋποθέτει την απόλυτη κυριαρχία του εμπορεύματο μέσα στο πολιτιστικό πεδίο είναι ψευδής και παραπλανητική είναι ένα στοιχείο της αυταπάτης εκείνης την οποία ονομάζαμε σε μια παλαιότερη διάλεκτο ψευδή συνείδηση μέσα σε αυτό το πεδίο κυριαρχίας του εμπορεύματος είναι φανερό ότι η μόνη αξία η οποία παραμένει ενισχύει είναι η αξία ανταλλαγής για να χρησιμοποιήσουμε ένα παλιό και έγκυρο σχήμα και εκείνο το οποίο δεν είναι αληθινό. Καταντάει θέαμα και αναπαράσταση. Είναι η αξία χρήσης. Στην πραγματικότητα, τα προϊόντα της τέχνης, έτσι όπως διαμεσολαβούνται, έτσι όπως τα προσλαμβάνουμε και εν τέλει, έτσι όπως παράγονται για να προσαρμοστούν στους νόμους της αγοράς και όπως εγγράφονται σε ένα σύνολο συμπεριφορών, θεσμίσεων, νοοτροπιών, δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Και όχι μόνο αυτά τα οποία προέκυψαν υπ' όρου και που η νόθευση αποτελούσε το DNA τους ας πούμε αλλά και αυτά τα οποία έρχονται απαλού ή αυτά τα οποία προέκυψαν χάρη στη δραστηριότητα των ανθρώπων που εναντιώνονται σε αυτή την κατάσταση και αυτά πρέπει να διασχίσουν ένα κενό στην άλλη άκρη του οποίου προσλαμβάνονται παραλαγμένα, νοθευμένα, αχρηστευμένα Έτσι περιέγραψε ένα πεδίο νόθευσης, που ήταν και το πεδίο δράσης των σχολείων, το πεδίο στο οποίο θα επιχειρούσαμε μια μεθοδική αποσυναρμολόγηση και για να ανταποκρίνεται η συνθήκη στο επιδιωκόμενο, οι εκπομπές του πρωτοκύκλου χτίστηκαν όλες με υλικό την ίδια πάντα μουσική. Το έκτο μέρος από το κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου του Ολίβια Μεσιάν, το οποίο ως γνωστόν γράφτηκε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όμω εκκρεμούσε ακόμη ένα ερώτημα. Πού θα κοιτάξουμε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, Θα κοιτάξουμε μόνον στην πολιτιστική επιφάνεια, Μόνο εκεί που είναι απαρτιωμένο το πολιτιστικό προϊόν. Πιθανόν όχι. Γιατί εκεί πέρα βλέπουμε τα αποτελέσματα, αλλά έχει συσκοτιστεί η διαδικασία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν, μάλλον, του μηχανισμού διαμεσολάβηση, θα λέγαμε. Τον τρόπο με τον οποίο ένα πολιτιστικό προϊόν φτάνει ω εμά και μα βρίσκει ήδη πεπισμένου να το καταναλώσουμε. Και θα πρέπει ακόμη βαθύτερα να κοιτάξουμε, θα λέγαμε, εκεί που ο πολιτισμός δεν είναι ακόμα πολιτισμός. Εκεί πέρα που οι κρίσιμε έννοιες η γύρω από τις οποίες οργανώνεται ο πολιτισμός διακυβεύονται και μάλλον χάνονται. Αν υποθέσουμε, επί παραδείγματι, ότι μας ενδιαφέρει η μετάφραση, ένα μεγάλο θέμα για το οποίο πρέπει κάποτε να μιλήσουμε ξεχωριστά, τότε ίσως θα πρέπει να πάμε ως εκεί... όπου δεν τίθεται ακόμη θέμα μετάφρασης... δεν τίθεται καν θέμα λογοτεχνίας. Τίθεται απλώς θέμα... του κατά πόσον καταφάσκουμε ή όχι... σε αυτό που είναι αλλιώτικο από μας, σε αυτό που είναι διαφορετικό... σε αυτό που μας φαίνεται ξένο. Εκεί... όπου στην ουσία παίρνουμε την κρίσιμη απόφαση. Θα εγγράψουμε αυτό το ξένο... στο δικό μας ορίζοντα, στη δική μας συνθήκη... εμπλουτίζοντάς το ή θα το κυρίξουμε ξένο, θα το κηρύξουμε απόβλητο και μπορεί να το καταναλώσουμε, δηλαδή να το χρησιμοποιήσουμε όπως τους εργάτες στι οικοδομές, την κρίσιμη στιγμή όμω θα το απομπέψουμε και θα παραμείνουμε αυτάρες και και αυτάρκες. Και τι θα κερδίσουμε αν συλλέξουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Το προφανές είναι ότι θα κατανοήσουμε για ποιο λόγο η τέχνη, για ποιο λόγο ο πολιτισμός εν συνόλα θα λέγαμε, έγινε χαλκός ηχών, έγινε ένα κούφιο ομοίωμα του εαυτού του. Όμως μην παρεξηγηθούμε αν κερδίσουμε αυτή την κατανόηση δεν θα την κερδίσουμε για να ξαναβρούμε τον τρόπο να απογειώσουμε την τέχνη εκεί όπου τίποτα δεν θα τη θύγει, το ζήτημα είναι το ακριβώς αντίθετο. Να μπορέσουμε να επανεγγράψουμε την τέχνη στην κοινωνία, να την επανεγγράψουμε ως κοινωνικό προϊόν, έτσι ώστε παράγοντάς την και απολαμβάνοντάς την, να έχουμε τη δυνατότητα να φανταστούμε τον τρόπο με τον οποίο εν συνόλω αντιπολιτεύεται κανείς μια κατάσταση όπου τα πάντα είναι χαλκός ηχών. Αυτός ο κύκλος οδηγήθηκε σχετικά σύντομα στο όριό του, δηλαδή στο σημείο όπου έχοντας καταγράψει το επιχείρημα θα άρχιζε να επαναλαμβάνει τον εαυτό του επάπειρον και επιπλέον οδηγήθηκε στο όριό της και η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε την ίδια καταναγκαστική μουσική περιφράξεις. Εν τέλει, οδηγήθηκε στο όριό και η πρόθεση να δουλευτούν αυτές οι εκπομπές, προφορικά βέβαια, όπως και οι επόμενες, παρεκτός αν πρόκειται για κείμενα, ενώ διχός έτοιμο χειρόγραφο, και να δουλευτούν με ένα είδος επιμελημένης προχειρότητες, σαν να επινοούσε με μια ραδιοφωνική μεταφορά της παλιάς διατύπωσης επί του πιεστηρίου. Με δύο λόγια, η αρνητική εργασία ήταν καιρό να τρυπώσει, όπως οι μπάμπουσκες, σε κάτι ευρύτερο και ταυτοχρόνως αντίστροφο, ώστε να αρχίσει να παράγει και ένα θετικό αποτελέσμα. Άλλωστε υπήρχε πάντα η δυνατότητα η μεγάλη μπαμπούσκα να γίνεται πότε-πότε διαφανής και η μικρή να επαναλαμβάνει τον εαυτό της στα καινούργια συμφραζόμενα, αποδεικνύοντα τη βαθιά συνάφεια δύο φαινομενικά αντίθετων πραγμάτων, επικυρώνοντας το πρώτο ω προϋπόθεση του δεύτερου. Έτσι, στο σημείο εκείνο έγινε μια επανεκκίνηση, όπως τα κομπιούτε και το σκεπτικό, το οποίο ισχύει ως τώρα και εφ' εξής, αναδιατυπώθηκε ως εξής. A a kind of Εκείνο, λοιπόν, που θα διεκδικούσε κάποιος, θα ήταν, για να το πούμε έτσι απλοϊκά, χονδροειδός, να ανακτήσει την αξία χρήσης του. Να βρει ένα τρόπο με τον οποίο αυτά που είναι από γεννησιμιού τους νόθα να αποδοκιμαστούν μαζί με την σύνολη συνθήκη που τα παράγει και δεν εννοώ μόνο την καλλιτεχνική, την σύνολη και αυτά που είναι αυθεντικά να επανεγγραφούν στην αληθινή τους θέση. Εκεί πέρα που καλούνται να ρυθμίσουν τη συγκίνησή μα και να εμπλουτίσουν την νοημοσύνη μας. Αυτή η εναντίωση φυσικά δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στο πεδίο τη τέχνης διότι θα επικύρωνε την μεγαλύτερη απάτη, ότι το πεδίο της τέχνης είναι διαχωρισμένο. Μπορεί όμως να οργανωθεί και εδώ εν είδη προτάγματος, ας πούμε, εν είδη πειράματος ή απλώς επειδή οπουδήποτε κι αν οργανωθεί κάτι έχει να προσφέρει. Κι έτσι το επιχείρημα του Μπρέχτ που το είδαμε αρνητικά μπορούμε να το δούμε και θετικά, να αντιστρέψουμε ας πούμε την ενιαία του. Μπορούμε δηλαδή να φανταστούμε ότι στην αντίπερα όχθη του εμπόρου που στα παλιά του τα παπούτσια η μουσική και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πόσο κοστίζει το ρημάδι σε χαλκό υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι η μουσική που ακούγεται, μιλώντας μεταφορικά φυσικά είναι η μουσική του εμπορεύματο. για να το πω έτσι. Είναι εκείνο το νόθο κατασκευάσμα το οποίο οφείλεται στην εμπορευματοποίηση και που δεν χρησιμεύει ποτέ σε κανέναν για τίποτα. Και επομένως να ανακρούσει πρίμναν και να αναζητήσει κάτι χρήσιμο. Να αναζητήσει το χαλκό. Αυτό που θα φαινόταν αν βάζαμε το κοντέρ στο μηδέν και αρχίζαμε από την αρχή πάλι. Αυτό από το οποίο θα πλάθαμε ξανά το αντυχείο και τις προϋποθέσεις μιας αληθινής μουσικής να αναζητήσει έναν τρόπο κάτι να κάνουμε με αυτά τα πράγματα, όπως το έλεγε σε κάποια από τις δοκιμές του και ο Σεφέρη, που είχε πάει λέει κάπου δεν θυμάμαι τώρα, που όπου ένας μήλο θα ανακατασκευαζόταν για τουριστικούς λόγους, έτσι για να τον βλέπουν πώς ήταν παραδοσιακά. Και συζητούσε με έναν αγρότη εκεί στην περιοχή, ο οποίο του λέγε, δηλαδή τώρα αυτόν θα τον έχουν μόνο για να τον βλέπουνε, «Ε ναι» του λέει. «Ε όχι ρε παιδί μου, να αλέθει και λίγο σιταράκι, αμαρτία είναι». Θα προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε κάθε φορά και κάτι, ένα κείμενο ή μια ιδέα ή ένα έργο τέχνης όσο μπορεί να παροχετευτεί στο λόγο ή ένα μουσικό κομμάτι στο σημείο εκείνο όπου δεν έχει διαπραχθεί ακόμη αυτό το προβατορικό αμάρτημα, όπου αλέθεται και λίγο σιταράκι και το κείμενο σε κάτι χρησιμεύει, σε κάτι χρησιμεύει με στην τέχνη και σε κάτι χρησιμεύει και στον καθέναν που το προσλαμβάνει ως κοινωνικών. Αυτό ακούγεται πιο απλό. Στην πραγματικότητα όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί για κάθε τι, όπως το είπαμε, έχει κατασκευαστεί και μια πλαστή χρήση. Δεν είναι ότι παραμένει στα ζήτητα, είναι ότι το προσλαμβάνουμε έτσι ώστε να το προσλαμβάνουμε μείον την αλήθεια του, ας πούμε με αποτέλεσμα να παραμένει και κατανόητο. Θα πρέπει να το απογυμνώσουμε κατά κάποιο τρόπο, από τις πλαστές χρήσεις του. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.